Πάντοτε νύν και αγεί, και εις τους ονασ τον εονό. Αμήν. Ορθή με τα λαβόντες τον θεό ναγκίον Αθανάτων επουρανίων και ζώπιών φριχτών του Χριστού Μυστηρίων Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο Κύριε Ελέησον Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς Ο Θεός της ηχάρητη Κύριε Αγίαν, ηρενικοίν και αναμάρτητον, ετυσάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συν Κύριε. Ότι εσύ ο ηγιασμός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το πατρί και το Ιό και το αγίο πνεύματι, νίκαιαι και εις τους ονας τον εονο. Αγίες ενηρύνη προέρθομε, του Κυρίου δειθόμε, Κυρίε. και αγιάζω τους εψέπε επιθόταση σώσουν τον λαό σου και ευλόγησε την κοινωνία σου. Το πλήρωμα τη εκκλησία σου φύλαξω. Αγία σου του την ευπρέπεια του ήκουσα. Συ αυτού αντιδρόξε τη θεϊκή σου δύναμη! και μια εγκαταλήψει μα ελπίζοντα σε πισέ. Ειρηνεί κόσμο σου δώρησε. Σε εκκλησίε σου και πάντοριμα τέλλιον άνωθεν εστί και ταβέρνον έξω του πατρός των φώτων και σίτην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν το πατρί και τὸ Ιω και το Αγίο Πνεύματι νύν και αι και εἰς τους εονάς τον του Κυρίου δε Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς, τι αυτού Θεία Χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρή και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και μου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμοι του τιμίου και ζώποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμενων σωμάτων, Υκαισίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου μύρον της λικίας του Θευματουργού, των Αγίων δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακύμ και Άννης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ρωμανού του Μελωδού, Ιωάννου του Δαμασκηνού και Ιωάννου του Κουκουζέλη, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρισσοστόμου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεό δι' τον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον Ιμά.